Λιβάκια. Καλησπέρα, Μην Κρυμπαρό. Καλώ ήλθατε. Σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ. Του τίμιου του podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει. Τι βρε Γιώργο. Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Ποαρό και την Μισμάρπουλ που κρύβουμε μέσα μα, Βρε Μαρία. Ποπό. Πω, πω. Είναι η τέλεια ιδέα για τι απόκριε που έρχονται. Αυτό ο, να τη δείτε. Τι ωραία που θα ήταν. Νομίζω το είχαμε πει και τι περσινέ. Δεν θυμάμαι. Είναι πολύ μακριά το Πέρσι. <laughs> ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν <laughs> δεν, έχω. δεν έχω εικόνα το μόνο που θυμάμαι ναι. είναι που μύριζε άνοιξη το πρώτο σου Και δεύτερον, <laughs> ότι είχα ντυθεί το τέλειο πουλί Παπαγάλο. Αυτά είναι, ναι. Γιατί όσοι μπορεί να μην το θυμάστε, είχα μην ντυθεί ο πειρατή και ο παπαγάλο του. Εγώ ήμουν ο παπαγάλο. Εγώ ήμουν το πουλί. Το πουλί. Το πουλί. <laughs> λοιπόν, και επειδή για όσοι είστε καινούργοι σε αυτή την παρέα και μάθατε ότι εγώ ήμουν πέρσι το πουλί, αν θέλετε να μάθετε και φέτο για το χρόνο τι είχα ντυθεί, να πάτε να μα ακολουθήσετε στη σελίδα μα στο Instagram που είμαστε Crime Groupers κάτω Παύλα Podcast. Πώ του μπέρδεψε έτσι που ξεκίνησε. <laughs> ξεκίνησε τελείω διαφορετικά. <laughs> Δεν πειράζει. Είναι μετά από 8 ώρε βαρβαρότητα, γι' αυτό είμαι έτσι. Wahoo, δουλεία. <laughs> ναι. ναι, λοιπόν, αρθείτε να μα βρείτε στο Instagram, όπω σα είπα, Crime Groupers, κάτω από όλα Όπου εκεί ο Γεωργή κάνει τα μαγικά του και τα γραφικά του. Και γενικά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. <laughs> Σαγκαλιό social media marketer που είναι. Μάλκετερ, wow. ανάλογα. <laughs> Μπράβο, ναι. Ε, ναι. Τώρα, αν θέλετε να πάτε και στο ριζουμέρι αυτή τη υπόθεση, δηλαδή να μα ακούτε. Να πάτε να μα ακούσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο YouTube. Πού το έχετε αφήσει λίγο πίσω, ρε παιδιά. Τόσα άτομα είστε. Πηγαίνετε απλά, κάντε ένα follow. Ένα follow, τίποτα. Ν ναι, ρε εσεί, όσοι, όσοι είστε στο Spotify, έλατε και στο YouTube. Μπα και ξεκινήσουμε να πληρωνόμαστε, Δεν θα πληρωθούμε, όχι, ρε παιδάκι. Όχι, όχι, όχι, αλήθεια, δεν θα πληρωθούμε. Απλά το θέμα είναι να το βρίσκουν κι άλλοι. Ρε παιδάκι, ο αλγόριθμος δεν το βοηθάει όταν βλέπει ότι είναι λίγα τα άτομα. Αφού το ακού που στο YouTube μία, πάντα, podcast, κόμπι ένα Κραϊμπ. Πάτε και το κουδουνάκι Καλά, μην το πατήσεις γιατί δεν θα σε νοιάζει από εκεί οπότε κάστο Τέλο πάντων, ναι Κάνε, Κάνε το καλό Και mm -hmm. ρίξε στο γυαλό Μπράβο Παρ' όλα αυτά <laughs> ναι. Να πούμε ναι. Για το καινούριο μα εγχείρημα που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο... ένα, μήνα. Ένα, μήνα. Ένα, μήνα. ένα μήνα Εγώ θα έλεγα κάτι εβδομάδες <laughs> αλλά εντάξει Ωραία, <laughs> που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα Το οποίο δεν είναι άλλο από το Discord yeah. Στο Discord όπω έχετε καταλάβει όσοι είστε Επικρατεί έτσι ένα σούσουρο και γίνεται και λίγο σουσού για τα διάφορα θέματα τα οποία συμβαίνουν. Ναι, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί έτσι υπάρχει αυτή η ωραία αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή απόψεων σε μια πλατφόρμα η οποία δεν σε πολύ κρίνει και δεν, δεν σε πολύ λογοκρίνει και δεν σε. Καθόλου βασικά. Δεν ναι, κατεβάζει είναι... τα post. Αυτό, ναι, καθόλου βασικά. Γιατί είναι private server, οπότε δεν του νοιάζει. Οπότε, ναι, όσοι θέτε, μπορείτε να έρθετε και στο Discord. Να πούμε βέβαια ότι. Ότι... Τι κερδίζετε για να έρθετε εκεί πέρα, και τι <laughs> Εκτός το ότι γίνεστε άμεσα δέντεκτιβάκια, σαν ρόλο, εκεί μπορείτε να βλέπετε πράγματα τα οποία οργανώνουμε για το podcast, όπως σας πούμε, είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι θέλουμε να διοργανώσουμε ένα διαγωνισμό. Αχ, Παναγιά μου και Χριστέ μου. <laughs> ναι, για το Escape Room και Drum Rolls. Drrr, το αποτέλεσμα ήταν. Και καταλήξαμε στο ότι θέλετε να πάμε σε ένα Escape Room με ηθοπείο. Γιατί δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε σα. Yeah. <sighs> <laughs> Από το να θα... τη Μαρία να χέζεται πάνω Θέλουν να το ζήσουνε. Ναι. Να πούμε ότι... ότι. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε αποκλειστικά σε τρόμο. Θα ψάξουμε κάτι να βρούμε, μια υπόθεση. Θέλετε να πάμε σε κομμωδία, να χεστούμε στο γέλιο. Θα ψάξουμε να βρούμε μια υπόθεση η οποία θα έχει να κάνει με την τυκτιβάκια. Τώρα, αν θα είναι κομμωδία, αν θα είναι τρόμο, αν θα είναι δράση. Α, έχω βρει ένα που λέγεται Scotland Yard. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω να προδίδει τι προθέσει μα. Δεν μπορώ, είμαι <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι. Ποιοι λαμβάνουν μέρος όμως... Στο να διαλέξουν το δωμάτιο, τα δεντεκτυβάκια που είναι στο Discord server. Όσα δεντεκτυβάκια λοιπόν θέλετε να δείτε, ποιο δωμάτιο θα διαλέξουμε και να λάβετε μέρο στο να προτείνετε και εσεί το δικό σα και να δούμε πώς αξίζει να πάμε να το παίξουμε, ελάτε στο Discord. Ελάτε. Τι άλλο βοηθάει αυτό το podcast, Το comment. Και τι άλλο, Το share. Και το like. Και η βαθμολογία. Α εντάξει, ναι. Κάντε τα, είναι free. Ο τσάμπα δεν πέθανε. Τον έχουμε εμεί. <laughs> τον κρατάμε στο υπόγειο. Ναι. Δεν έχουμε υπόγειο, τον κρατάμε στο πατάκι. Ναι, nah. ναι. Nah. Να. να περάσουμε, λε, στα νέα τη εβδομάδα. Τι εβδομάδα ήταν Α, αυτή που πέρασε. Αυτά μου παίρνει και τι ατάκε. <laughs> Είπαμε, αυτό είναι μετά από 8 ώρε. <laughs> Κάτεργο. Ωραία. Λοιπόν, τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε. Δεν ξέρω για εσά. Εγώ μάζεψα τρία νέα τα οποία με σοκαράν. Oh. Όχι, γιατί δεν έγιναν κι άλλα. Να πούμε ότι σήμερα που το γυρνάμε, εμεί έχουν γίνει κι άλλα. A, τα οποία ναι. δεν τα έχω συμπεριλάβει. Κάτι έγινε πάλι με ένα τρένο. Το οποίο πήγε να τρακάρει έναν οδηγό. Αυτό δεν το δω. Ναι. Εγώ το για το άλλο. Τι. Και την υπόθεση του 13χρονου και του 15χρονου έφηβου ζεύγου από τη Σίμη. Ναι, μπράβο, το οποίο ήθελε. Να δολοφονήσει ναι. τη μάνα τη. Ναι, τη είπε ο 15χρονο. Να, να σκοτώσει τη μάνα τη. Δεν της. ξέρουμε γιατί ακόμα. Και την άφηνε και καλά η μαμά τη να βγαίνει μαζί του γιατί ήταν κακό παιδί. Δεν ξέρουμε ακόμα. Τα πάντα θα τα μάθουμε. Αν και νομίζω ότι το πιο σοκαριστικό που το μάθαμε νομίζω σήμερα. Γιατί σήμερα βγήκε. Σήμερα εννοούμε Δευτέρα. <laughs> Μια μέρα πριν ακούσετε το επεισόδιο. Ε, την ε, βρέθηκε ο εξαφανισμένος από τις 30 Δεκεμβρίου, κάτι το οποίο έμαθα σήμερα, μία μέρα πριν το ακούσετε δηλαδή, αυτό το επεισόδιο, είναι ότι βρέθηκε η σορός του άτυχου Βασίλη Καλογύρου, του 39χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Λάρισα 30 Δεκεμβρίου του 2024, πριν από ένα μήνα δηλαδή, ενάμιση, το γιο τη εισαγγελέα η οποία ασχολιόταν με την υπόθεση των Ντεμπών. Ναι, ε, μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, η αλήθεια είναι. Τι να γίνει, Αυτή είναι εδώ την να μιλήσει, εξαφανίζεται. Ναι, δεν ξέρω τι να πω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. σω, ίσως, ίσως, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, να εμφανιστεί ένα βίντεο καλή ώρα, όπω ε, για την υπόθεση στα Τέμπη, που να τον δείχνει να πηγαίνει μόνο του προ τον ταίγετο. Ρε, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό Θέλω να λένε. πω ότι το σημείο το οποίο βρέθηκε για τη ζωή, την οποία έκανε, είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν είχαν πει ότι του αρέσει η ορειβασία ή ότι έχει τάση φυγή. Τέλο πάντων, πολλά είχαν πει και όταν ήταν όταν βασικά εξαφανίστηκε, αλλά. Αλλά δεν περίμενε κανείς ότι θα τον βρουν εκεί. επίση είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά. Θεωρούν ότι ήταν και πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή την οποία θα έπρεπε να είχε κάνει για να εμφανιστεί εκεί το πτώμα του. Τώρα Δεν βρήκανε ούτε αυτοκίνητα, βρήκανε δίπλα, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Θα έπρεπε τέλος πάντων να είναι πολύ έμπειρος για να κάνει Ένας αυτή τη διαδρομή. τον βρήκε λέει. Ναι. Θα δούμε, who knows Τώρα εγώ αυτό που έχω κρατήσει το ένα από τα νέα που κράτησα βασικά Είναι ότι μετά τον Αλέξη Τσίπρα Ο οποίος νόμιζε ότι η Λέσβος είναι άλλο νησί από τη Μητυλίνη ναι. Έχουμε και τον Κώστα Τσιάρα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο οποίος πήγε στον Εύρο Και νόμιζε ότι βγήκε εκτός Ελλάδας Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Νομίζουν ότι η Έβρος είναι Έβρος, έτσι, έτσι, σαν, ναι, Παγκράτη. Ναι, ναι. Έτσι, είναι σαν την Παγκράτη. Βασιλείο, η Έβρος είναι σαν Άλλο Βασίλειο Παγκράτη. Άλλο Βασίλειο και Έβρος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο συγκεκριμένο. Στον Εύρω, βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και τη κυβέρνηση και του ίδιου του Πρωθυπουργού για ένα νόμο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Να ξέρετε και το λέω πολύ ειλικρινά ότι είναι πέραν τη προσωπική μου περιοχή, που για ευνόητου συνδόγου βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτο νόμο στον οποίο βρίσκομαι εκτό Ελλάδο. Είναι ο πρώτο νόμο στον οποίο βρίσκομαι εκτό Ελλάδο. Ωραία. Ε? Σκέψη να μην ήταν και η περιοχή του. Ναι, γενικά σκέψη να μην ήταν, Εργαδάκη μου Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, ε? Ναι. Es <laughs> Τι ωραία που περνάμε τέλειο. μόνο σε αυτή τη χώρα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αυτό. Και άλλο ένα νέο το οποίο κράτησα γιατί έτσι έχει το ενδιαφέρον του κι αυτό είναι ότι μεταφέρθηκαν 350 τόνοι από εκρηκτικά, mm. από εκρηκτική ύλη, TNT για την ακρίβεια. I'm ναι, δεν γνωρίζω ακριβώ από πού, αλλά για στρατιωτικού σκοπού έπρεπε να μεταφερθεί προ το λιμάνι του Λαυρίου και πέρασε χωρί καμία ασφάλεια, ούτε αστυνομία, ούτε το λιμενικό, μέσα από όλη την πόλη του Λαβρίου. Α, εξαιρετικά. Ναι. Τι συνέβη αυτό, ε? Γιατί ξέρουν ότι όλοι στο Λαβρίο και από τι δύο πλευρέ που μπορεί να πα και από τα λιμανάκια αλλά και από μέσα Μάλιστα. το κοροπί. Ξέρουν ότι οι οδηγοί εκεί πέρα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Ούτε αυξάνουν τα όρια ταχύτητα, ούτε κάνουν παράνομε και περίεργε προσπεράσει, ούτε τίποτα. Οπότε ήταν σίγουροι. Ξέρει δεν πρόκειται να χαθεί κανένα έλεγχο, κανένα τραγικό δυστύχημα πάλι το Φλεβάρι δεν θα γίνει. Τέτοια τάξη. Τέτοια αλφαδιά. <laughs> δηλαδή εντάξει. <laughs> Λαβριώτε για πάντα. Αυτά. <laughs> Είχα εγώ. Δεν, ξέρω, δεν κρατάω κάτι πιο σημαντικό γιατί δεν έχει και κανένα νόημα πια να τα λέμε. Ε, Κάθε... Τι να πούμε, σεισμοί, λυμμοί, καταποντισμοί. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ε, μετά... Ο είναι κακό, θα γίνει. Α... Και είναι η πρώτη φορά που μα Όντω, το πιστεύω ότι θα γίνει. Όχι, μωρέλα. Εντάξει. <laughs> ε, εντάξει. Θα είναι. Καλά θα είμαστε. Καλά θα είμαστε. να είμαστε. <laughs> ο Θεό Θέλετε... θα μα μιλάει. Θέλετε να φύγουμε από το ανέκδοτο που λέγεται Ελλάδα και να περάσουμε στα ακραία ανέκδοτα τη εβδομάδα. έτσι, εσεί που έχετε υπόσταση. <laughs> Περνάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα στα δικά μου Θα σας πω τρία και μετά περνάμε στα δικά σας Νοσοκομείο που κάνει καμάκι Πώς λέγεται Πώς λέγεται Ιάσο κούκλα Από το Ιασό Έπρεπε να εξηγήσω τώρα το ανέκδοτο Χάνει την αξιά του okay. <laughs> Άρα λέει Ιάσο Ιάσο κούκλα Ωραία Oh yeah. Ξεκίνησα εμπόριο μπαχαρικών στην Κέρκυρα, όπου εισάγω μπαχαρικά από την Κωνσταντινούπολη. Και έτσι αποφάσισα να το ονομάσω, από την πόλη έρχομαι και στην Κορφού Κανέλα. Αχα, uh -huh. ωραίο. <laughs> ωραίο. Και έχω μια δήλωση. Ο oh, αμάν. Την ερωτεύτηκα όταν κοίταξα το στήθος της. της ισχύστε. <laughs> Οι <χει> όλοι έρχομαι στην κανέλα ε, Τι περίμενες Θα έχω να το λέω αυτό μου άρεσε αυτό τι, 9 τι, θα πάρεις τι, τι Ενιά θα πάρεις γι' αυτό Γιατί για θα πάρεις οριακάμιον 3 Έλα Έχεις δίκιο Πέρνάμε στα δικά σας Πάμε Ο... μπας και μου δώσετε λίγο, λίγο δύναμη Ο πουτοντετεκτιβάκι αριάδνη Μας έστειλε Τις <χει> απόκριες θα βάλω που κάμισο που Θα κρεμάσω και 2-3 λεμόνια πάνω μου Και έτσι θα ντυθώ, Ωραίο. Ωραίο. Ο φίλος μας ο Γιώργης μας λέει «Στο σχολείο μου είχαμε έλλειψη καθηγητών και ο χημικός μας έκανε θρησκευτικά. Ακόμη θυμάμαι την παραβολή του αζότου ιού». <laughs> Ωραίο. <laughs> «Και η Ελίνα, το τσίπουρο δεν θα έρθει σήμερα στο γραφείο. Θα δουλέψει από απόσταξη». <laughs> και αυτό καλό. Τι πάθατε, τι πάθατε δεκτιμάκια. Αυτά τα ανέκδοτα ήταν όλα ένα και ένα. <laughs> Λοιπόν, ναι. πάμε τώρα στη βαθμολογία. Σου είπα, στα δικά σου τα, το πρώτο με το Ιάσο Κόκλα. Ναι, ήθελα να το πιάσεις. Ιάσο Κόκλα. Γιασο. Και το τελευταίο με το The Brestis Here... <laughs> The Brestis History... <laughs> The <Best is> History... <laughs> ε, θα πάρεις πέντε. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά, έχουμε. αλλά... Για το Μεσαίο με την Κορφού, γιατί με έκανες να το θυμάμαι και δύο δευτερόλεπτα αφού το είπες... Και στο είπα και πίσω... Ναι. Θα πάρεις 8,5. Εννιά είπες πριν. 8,5. Θα πάρεις εννιά, εντάξει τώρα. <laughs> in θα in το ξεχάσει τα επόμενα πέντε. Λοιπόν, για την έξυπνη ιδέα για την γη στολή. Ωραία, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο Ωραία. Αυτό που είπε. Ο Ιώργη ναι. θα πάρει 8. Ωραία. Γιατί μην παίζετε με το άζωτο. Και η Ελίνα θα πάρει και αυτή 8. Ωραία, μισή. οπότε η Αριάννη. Οχτώμιση. Οχτώμιση. Εντάξει. Οπότε η Αριάδη είναι αυτή. Ναι, oh. Αριάδη. You are the winner of crime group oh. you, are, you are. Τέλεια, τέλεια. Και κάποιο μου είπε ότι σήμερα έχει φέρει εσύ υπόθεση. Η υπόθεση η οποία έφερα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αρχικά. Να πω ότι την ξέρετε σχεδόν όλοι. Και την ξέρετε σχεδόν όλοι, διότι ο άνθρωπο ο οποίο δολοφονήθηκε ήταν και είναι ακόμα είναι. Στη μνήμη μα. Ε, καλά, και με τι. Ε, ναι, στη μνήμη μα. Αυτό αυτός ήταν, τώρα εδώ δεν είναι Αυτό είναι η αδερφή του, αλλά οκ okay, Η αδερφή του έχει μείνει για άλλο λόγο στην ιστορία βέβαια Θα το πω σε λίγο Ήταν από τους μεγαλύτερους μόδιστρους mm -hmm. Αυτού εδώ του κόσμου Και δεν θα μπορούσα να μιλάω για άλλον Εκτός από το Gianni Versace Τζιάννη Βερσάντζεμ, μια ζωή γεμάτη λάμψη και ένας τραγικός θάνατος. Αυτή είναι η υπόθεση που έφερα σήμερα την τεκτιβάκια. Είσαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε στον κόσμο της μόδας, της χλειδής, αλλά και της απρόσμενης δολοφονίας. Ο Gianni Versace δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής της μόδας. Ήταν ένας οραματιστής, ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που άλλαξε τη βιομηχανία της μόδας, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του με τις τολμηρές του δημιουργίες, τη φλογερή του αισθητική και την αγάπη του για τη χλειδή. Όμως, η ζωή του έμελε να τερματιστεί με τον πιο τραγικό τρόπο. Are you ready? Boots? Start walking! Η ημέρα του Γεννημένο το 1946 στο Reggio Calabria τη Ιταλία, ο Gianni μεγάλωσε μέσα σε υφάσματα και πατρών καθώ η μητέρα του διατηρούσε ένα μικρό ατελιεύ. Από μικρό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μόδα και το 1972 μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου άρχισε να σχεδιάζει για διάφορου οίκου μόδα. Η πραγματική του αναγνώριση ήρθε το 1978 όταν ίδρυσε τον δικό του οίκο, τον Gianni Versace SPA. Ο Versace δεν φοβόταν να πειραματιστεί. Τα σχέδιά του ήταν προκλητικά, γεμάτα χρώματα, και επιρροέ από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη. Ήταν ένα από του πρώτου σχεδιαστέ που κατάλαβαν τη δύναμη των διασημοτήτων και συνεργάστηκε με αστέρε όπω η Μαντόνα, η Πριγκίπη Σανταϊάνα, ο Έλτον Τζον και η Ναόμι Κάμπελ. Ο Βερσάτσε δεν ήταν απλώ ένα σχεδιαστή. Ήταν ένα θρύλος που ζούσε με πάθο, αγαπούσε τη ζωή και δεν φοβόταν να εκφραστεί. Δυστυχώ, αυτό το λαμπερό ταξίδι θα σταματούσε πάρα πολύ απότομα. Στι 15 Ιουλίου του 1997 το Μαϊάμι ξύπνησε σε έναν εφιάλτη. Ο Γιάννη βρισκόταν στη βίλα του κάσα Καζουαρίνα στην Ocean Drive όταν αποφάσισε να πάει για την πρωινή του Βόλτα. Ήταν περίπου 9 παρατέτα το πρωί όταν επέστρεφε στο σπίτι του κρατώντα ένα περιοδικό που μόλι είχε αγοράσει. Τη στιγμή που έφτασε στα σκαλιά τη βίλας, ένα άνδρας τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορέ το κεφάλι με ένα πιστόλι. Ο Γιάννη Βερσάτσε έπεσε νεκρό μπροστά στην πόρτα του αφήνοντα τον κόσμο τη μόδα και του θαυμαστέ του σε απόλυτο σοκ. Είστε έτοιμοι τώρα να μιλήσουμε για τον δολοφόνο του di anniversario ο δολοφόνο του Γιάννη Βερσάτσε ήταν ο Άντριο Φιλίπ Κουνανάν. Υπήρξε ένα από του πιο διαβόητου εγκληματίε τη δεκαετία του 90 καθώ ευθύνεται για πέντε δολοφονίες σε διάστημα περίπου τριών μηνών. Οι πιο διάσημοι από αυτέ δεν μπορούσε να είναι άλλοι από την εκτέλεση του Ιταλού σχεδιαστή Γιάννη Βασάτση στι 15 Ιουνίου του 1997. Α μιλήσουμε λίγο για την προσωπικότητά του. Ο Άντριο γεννήθηκε 31 Αυγούστου του 1969 στην Καληφόρεια, ωστόσο μικρότερο από τα τέσσερι μια οικογένεια φιλιππινέζικες και Ιταλικέ ρίζε. Ο πατέρα του, Μοντέ το Κουνανάν, ήταν πρώην αξιωματικό του Αμερικάνικου στρατού και αργότερα έγινε χρηματιστή. Ενώ η μητέρα του, Μέριάν Σιλάτσι, ήταν νοικοκυρά. Ο Κουνανάν μεγάλωσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον, αλλά από μικρή ηλικία φάνηκε η ιδιαίτερη εξπνάδα του. Εικάζεται ότι είχε IQ AQ167 και διακρίνονταν για τη χαρισματική του προσωπικότητα. Ωστόσο, ήταν επίση επιρρεπή στο ψέμα και στι υπερβολέ. Ήταν γοητευτικό, κοινωνικό και ήξερε πω να κερδίζει την Προσοχή. Στην εφηβεία του, συνειδητοποίησε την ομοφιλοφιλία του και έγινε γνωστό στους κύκλου των πλουσίων ομοφιλόφιλων ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Είχε έντονε φιλοδοξίε, αλλά αντί να επιδιώξει μια καριέρα, προτιμούσε να συντηρείται από εύπορου συντρόφου. Ζούσε μια πολυτελή ζωή γεμάτη ταξίδια, ακριβά ρούχα και ναρκωτικά. Τον Απρίλιο του 1997, ο Άντριου Κουνανάν ξεκίνησε ένα φωνικό ταξίδι που συγκλώνησε την Αμερική. Οι ακριβεί λόγοι για του οποίου άρχισε να σκοτώνει παραμένουν ασαφεί, αν και υπάρχουν ενδείξει ότι οικονομικά προβλήματα και ψυχολογική αστάθεια. Ο Κουνανάν μέσα σε διάστημα τριών μηνών σκότωσε πέντε ανθρώπους. Στις 27 Απριλίου του 1997, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, σκοτώνει τον Τζέφρι Τράιλ. Ο Τράιλ, πρώην αξιωματικός του ναυτικού, ήταν φίλος του Κουνανάν. Βρέθηκε νεκρός σε ένα διαμέρισμα αφού ξυλοκοπήθηκε άγρια με σφυρί. Η σωρό του βρέθηκε τυλιγμένη σε ένα χαλί. Το δεύτερο του θύμα ήταν ο Ντέιβιντ Μάντσον. 29 Απριλίου του 1997 πάλι στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Ο Μάντσον ήταν πρώην εραστής του Κουνανάν και επιτυχημένος αρχιτέκτονας. Βρέθηκε πυροβολημένος κοντά σε μία λίμνη, με ενδείξεις ότι τον είχε απαγάγει ο Κουνανάν πριν τον σκοτώσει. Τρίτο του θύμα, ο Μίγκλιν, 4 Μαΐου 1997, στο Ελλινόη, στο Σικάγο. Ένας 70 διάχρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος βασανίστηκε άγρια και στραγγαλίστηκε. Το κέντρο της δολοφονίας του παραμένει άγνωστο, αν και υπάρχουν εικασίες για προσωπική σχέση με τον Κουνανάν. Τέταρτο του θύμα, 9 Μαΐου του 1997, στο New Jersey, ο Βουίλιαμ Ριζ. Ο Ριζ ήταν φύλακας ενός νεκροταφείου και σκοτώθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι. Ο Κουνανάν ήθελε το φορτηγάκι του για να συνεχίσει την διαφυγή του. Τελευταίο του θύμα, 15 Ιουλίου 1997, Gianni Versace, Miami, Beach, Florida. Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας πυροβολήθηκε δύο φορές στο κεφάλι έξω από το αρχοντικό του στο Μάιαμι. Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ στη διεθνή κοινότητα και έφερε τον Κουνανάν στο επίκεντρο μιας τεράστιας αστυνομικής καταδίωξης. Πάμε τώρα στην καταδίωξη. Μετά τη δελοφονία του Βερσάτσε, ο Κουνανάν κρυβόταν για 8 μέρε σε ένα πολυτελές γιό στο Μαϊάμι. Στι 23 Ιουλίου του 1997, καθώ οι αρχέ πλησίαζαν, αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει το Βερσάτσε. Το κίνητό του παραμένει ασαφέ. Κάποιοι εικάζουν ότι ήθελε να μείνει στην ιστορία, ενώ άλλοι θεωρούν ότι ήταν απλά μια ανεξέλεγκτη έκρηξη βία και απόγνωση. Η υπόθεση του Άνδριου Κουνανάν προκάλεσε τεράστια κάλυψη από τα μέσα μαζική ενημέρωση και ενέπνευσε ντοκιμαντέρ και βιβλία και τηλεοπτικές σειρέ. Η πιο διάσημη από αυτές είναι το The Association of Gianni Versace American Horror Story το 2018, όπου ο Darren Criss υποδίδει τον Κουνανάν κερδίζοντας ένα βραβείο Emmy. Παρά το πέρασμα του χρόνου, η ψυχολογία και τα ακριβή κίνητρα του Κουνανάν παραμένουν αντικείμενο μελέτης. Ήταν ένας ναρκισιστής δολοφόνο που ήθελε δόξα ή ένα χαμένο νέο που έφτασε στα άκρα. Το μυστήριο τη προσωπικότητά του συνεχίζεται να απασχολεί του εγκληματολόγου και να πούμε για την κληρονομιά του Gianni Versace Παρά τον τραγικό του θάνατο, ο Gianni δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Η αδερφή του Ντονοτέλα Versace ανέλαβε την αυτοκρατορία του και διατήρησε το όραμά του ζωντανό. Ο οίκο Versace παραμένει ένα από του πιο ισχυρού και επιδραστικού στη μόδα, με δημιουργίε που τιμούν την κληρονομιά του Gianni Σήμερα το Κάζα Καζουαρίνα στέκει ακόμα ω μνημεία τη ζωή του. Ένα πολυτελέ ξενοδοχείο και μουσείο, όπου οι επισκέπτε μπορούν να δουν το σημείο που έπεσε νεκρό. Ο έζησε μια ζωή γεμάτη πάθος, χρώμα και δημιουργία. Και ακόμα και αν το τέλος του ήταν βίαιο η κληρονομιά του παραμένει αναλύωτη αποδεικνύοντας ότι οι πραγματικοί θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Τι υποθεσάρα ήταν αυτή. Όχι, παίς μου. Σύντομη. Ναι, ήταν. Τολμώ να πω, πολύ σύντομη. Πρέπει να ήταν από τα πολύ λίγα επεισόδια που έχουμε κάνει τόσο γρήγορα. Εντάξει, δεν είχε και πάρα πολλά να σου πω την αλήθεια. Βασικά, δεν είχε πολλά. Το κόνσεπτ και το ρεζουμέ που ενδιέφερε αυτό το podcast ήταν το κομμάτι τη δολοφονία του. Το κομμάτι τη ζωή του επέλεξα να το συζητήσουμε. Και πολύ καλά έκανε. Σ' ακούω. Τζιάνι Βερσάτζε. Μάλιστα. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μάλιστα. Όχι να πάμε πίσω. Χριστέ και Παναγιά μου, <laughs> δηλαδή, εντάξει. <laughs> να πούμε ότι ήταν από του πιο Ποιοι είναι βληματικούς ανθρώπους στο χώρο της μόδας; Να πούμε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Και επειδή μπήκα στη διαδικασία να το ψάξω εγώ λίγο, το πόσο γρήγορα κατάφερε να χτίσει ό,τι έκτισε και να δημιουργήσει το όνομα που δημιούργησε ήταν πραγματικά. Τι να πω. Θαυμαστό. Ναι. Πέθανε πολύ μικρό. Ναι. Η αλήθεια είναι 50, αυτή. 50. κάτι Πέθανε 51 ετών. Δολοφονήθηκε με πολύ και περίεργο τρόπο. Βάναυσο ευτυχώ θα έλεγα όχι. Θέλω να πω ότι για αυτόν, σε σύγκριση με άλλε δολοφονίε που έχουμε φέρει, ήταν πολύ ομαλέ, γρήγορε. Να ναι. το θέσω διαφορετικά. Ήτανε, αλλά αν κάτσει και το σκεφτεί, ήταν βάναυσο για τον κόσμο ο οποίο περπατούσε στο Miami Beach. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπο βγήκε απλά. Έκανε βασικά τη ρουτίνα του με τη μόνη διαφορά ότι επέλεξε αντί να πάει κάποιο από το προσωπικό του να του πάρει το περιοδικό του και τον καφέ του. Ναι, ναι. Πήγε ο ίδιο να το πάρει. Να πω εδώ ότι πόσο μπορεί να Κοστίζει ένα περιοδικό Vogue ίσω και τη ζωή σου. Στην κυριολεκσία. <laughs> Κακό, το ξέρω, αλλά. Ε, εντάξει. Ναι. Θα σου πω. Γενικά, ο Ντιάνι Βερσάτσε είχε απασχολήσει αρκετά τον τύπο τη τότε εποχή, ε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σεξουαλικέ του προτιμήσει ήταν ακραίω και ευραίω γνωστέ. Οι οποίε έγιναν γνωστέ όμω πολύ μετά. Όχι μετά το θάνατό του. Όχι μετά το θάνατό του, πολύ μετά ενώ στη ζωή του, δηλαδή στην καριέρα του, τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια ήταν γνωστό ότι ήταν. Ομοφιλόφιλο. Ναι. ναι, και ότι. Είχε σχέση, ότι με τη σχέση του κυκλοφορούσαν πολύ συχνά έξω. Mm -hmm. Να πούμε ότι ο σύντροφό του λεγόταν Αντώνιο Νταμίκο. Mm -hmm. Όπου γενικά οι δυο του φαινόταν να πηγαίνουν πάρα πολύ συχνά σε κοσμικά πάρτι εκείνη τη εποχή. Ο Βερσάτσε ήταν αρκετά. Όχι ο άνθρωπο, δεν θα πω ιδιόρυθμο, θα πω ότι ήταν τελειομανή. Ότι με οτιδήποτε ασχολιότανε ήθελε να το βγάζει πέρα. Το ίδιο λένε ότι έκανε και με του συντρόφου του. Οκ. Ότι δηλαδή. Τα πουλέν του ήταν όντω ένα και ένα. Και το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο κύριο Κουνανάν ο οποίο τον σκότωσε, mm -hmm. τον είχε πλησιάσει πριν από μερικά χρόνια. Είχε πάει σε κάποιε από τι πασαρέλε του σαν ενδυμει μοντέλο, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ήταν, είδα και φωτογραφίε του. Πάρα και... πολύ όμορφο για ναι, την ναι. εποχή. Ήταν στα γούστα των μοντέλων που ήθελε ο Βερσάτζε Επίση, και ο ίδιο, όπω το είπε και μέσα στην υπόθεση, είχε κοινωνικέ επαφέ. Άτομα... Σε όλου του κόσμου. Ναι. Ναι, ναι, ναι, τότε, δηλαδή στις... ήταν στον χώρο γενικά. Θα σου πω, το Wikipedia που μπήκα και το διάβασα, τον έγραφε, του έδινε το προσωνύμιο ως «πολύ όμορφος συνοδό mm -hmm. ή ζιγκολό. Mm -hmm. Δηλαδή, υπήρξε αυτή η λέξη μέσα στο Wikipedia, μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα έκανε. Με αυτόν τον τρόπο, από ένα σημείο και μετά ψηλοβιοποριζότανε. Γιατί αν κάτσεις και δεις, τα άτομα τα οποία σκότωσε τα πρώτα σκοτώσει δύο... το σ Κοίτα, το κοινό που έχουν είναι ότι όλοι τους είχαν πάρα πολλά λεφτά, ωραία, και ο κουνανάν ήταν το πουλέν τους, στους περισσότερους. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι απόλυτα γι' αυτό, αλλά με βλέπουμε σιγουρι... σχέση, αυτό εννοώ. Μιλάω με τη σιγουριά που μου έχει δώσει αλήθεια, τα... που μου έχουν δώσει τα άρθρα που έχω διαβάσει. Mm -hmm. Θα καταλήξουμε στο κομμάτι ότι ο αυτό ο άνθρωπο ήταν επανέξυπνος, 147 IQ, από μια αρκετά ταλαιπωρημένη οικογένεια. Θα έλεγε κανεί, ο οποίο κανεί δεν ξέρει για ποιο λόγο σκότωνε. Λοιπόν, σε όσα βρήκα εγώ μέσα από βιντεάκια βασικά, γιατί εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να δω άρθρα και να διαβάσω, λέγανε γενικά ότι ναι, ήταν και αυτό ομοφιλόφιλος... αλλά γενικά ότι ήταν ζωρισμένο από την οικογένειά του mm -hmm. αρκετά. Οπότε δεν το βάζουν σαν δικαιολογία το γιατί μπορεί να σκότωσε τον Βερσάτσε, αλλά λένε ότι ίσω το killing spree αυτό που ξεκίνησε πέρα από οικονομικό, γιατί θα πούμε και κάτι άλλο μετά που έχει σημασία. Ίσως ήταν και ένα κομμάτι το οποίο έβγαλε έτσι τον εαυτό του την καταπίεση που ένιωθε. Μπορεί, γιατί π.χ. οι τέσσερι προηγούμενε δολοφονίες που έκανε ήταν πάρα πολύ βάναυσε. Mm -hmm. Συγκεκριμένα η πρώτη δολοφονία του Τζέφρι Τράιαλ τον χτύπησε, του πολτοποίησε το κεφάλι με ένα σφυρί και αντί να τον εξαφανίσει, τον τύληξε σε ένα χαλί και τον άφησε πίσω από τον καναπέ του σαλονιού του. Ναι. Mm -hmm. Το πρώτο. Το δεύτερο του θύμου, ο Ντέιβιτ Μάνσον, ο 33χρονο για την ακρίβεια Ντέιβιτ Μάνσον, δολοφονήθηκε με σχεδόν παρόμοιο τρόπο την ώρα που έβγαζε έξω βόλτα το σκυλί του. Mm -hmm. Ο τρίτο, ο Λιμ Μίγκλινγκ, δολοφονήθηκε με παραπάνω από 20 μαχαιριέ με κατσαβίδι και έκοψε το λαιμό του με ένα σιδεροπρίο. Mm -hmm. Μέσα σε όλο αυτό να πω ότι ξεκίνησε να εκδηλώνει και βάναυσε συμπεριφορέ, όχι ότι αυτό που του έκανε δεν ήταν βάναψο, ναι, okay. αλλά θέλω να πω ότι περιγραφέ λένε ότι τον είχε δέσει πιστάνγκωνα, mm -hmm. του είχε βάλει. Και κολλητική ταινία στο στόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα pattern. Ναι, ένα Και μοτίβο. το ακραίο είναι ότι αυτό το pattern έγινε μέσα σε τρει μήνε. Πριν από αυτού του τρει μήνε, πριν από το Μάιο του 97 δεν είχε απασχολήσει καθόλου τι αρχέ. Όχι, ισχύει. Και δεν είχε απασχολήσει επίση και του γνωστού του. Δηλαδή, φαινόταν και στον κύκλο του ότι ήταν πολύ ok άτομο. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Να πούμε, βέβαια, ότι ο τέταρτο ο ήταν ξεκάθαρα γιατί χρειάστηκε το βανάκι για να ξεφύγει. Ναι. Κάτι το οποίο ίσως δηλώνει και Ο απόγνωση ναι. Ίσως δηλώνει και απόγνωση δεν ξέρω Και μετά απλά κάτι το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω Ακριβώς πώς μπορεί να συνδέεται Πώς μπορεί να κατέληξε στο σπίτι του Βερσάτσε Και να είπε ότι θα είναι το τελευταίο μου θύμα Στη διάρκεια, fun fact Για όσους θέλουν να ξέρουν Επειδή τον ψάχνανε αρκετό καιρό 8 μέρες Ναι, όχι ενώ και γενικά από την Α, ώρα ναι. που ξεκίνησε την πρώτη δολοφονία ε, επειδή συνδέσανε το όνομά του με κάποιου από του φόνου και λέγανε ότι ίσως να είχε προβληθεί το όνομά του στην σειρά Most Wanted okay. στην Αμερική Πάντως γι' αυτό που λες οι αρχές κατάφεραν να συνδέσουνε τον Κουνανάν με τον θάνατο του Τζιάννη Βερσάτσε επειδή βρήκανε το κλεμμένο όχημα του προηγούμενου φόνου που είχε κάνει ναι, σε ένα κοντινό υπόγειο χώρο στάθμε mm και τον βρήκανε, το που κυκλοφορούσε το οποίο ως χώρος να πούμε ότι ήταν κοντά στη Μαρίνα που διέμενε, γιατί διέμενε ναι, ναι. σε ένα γιότ, mm -hmm. το οποίο δεν ήταν δικό του είχε μπει, ναι, απλά ναι, και είναι διέμενε Ποιος ξέρει ποιος... Και θα το αυτό, ναι, τέλο πάντων. Δεν μπορώ να πολυσυνδέσω με στο μυαλό μου όλε τι κουκίδε και να πω γιατί μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό το killing spree με μια υποσημείωση που αφήνω την οποία δεν μπορώ να είμαι και απόλυτα σίγουρο. Είναι αλήθεια τι άκουσα. Ότι λέγανε ότι μέσα σε όλη αυτή την κοσμική ζωή που έκανε με όλα αυτά τα άτομα που γνώριζε, τα διάσημα και. και, και υπήρχαν κάπου ενδιάμεσα και ναρκωτικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι. Πώ το λε αυτό, Ότι και καλά στα σκότωνε υπό την επίρρρεια ναρκωτικών, Όχι, ότι. ότι του ξεφλίδωσαν κουτάκια. Αυτό, ναι, ότι τον φτάσανε τα ναρκωτικά σε τέτοιο σημείο από τη συχνή χρήση, που κάποια στιγμή, μάλλον ξέρω εγώ, έκανε κάποιο κλικ όντω μέσα του, ίσω από την ανάγκη του να βρει χρήματα και. Δηλαδή, ο μόνο λόγο που μπορεί να φαίνεται λογικό, που δεν είναι κανένα λόγο λογικό για να σκοτώσει, αλλά για να ξεκινήσει όλο αυτό, ίσω. Στο μυαλό μου να είναι το ότι ξέρω εγώ, τον έφτασε εκεί η ζωή που έκανε, mm. που είχε ανάγκη από τα ναρκωτικά και όλοι τον είχαν κάνει πέρα γιατί βλέπαν ότι είχε θυστεί στα ναρκωτικά κτλ. Οπότε δεν μπορούσε να βρει αυτό που ήθελε και ξαφνικά ξεκίνησε από τα πρώτα άτομα που είχε κοντά του, που δεν ξέρουμε ακριβώ τη σχέση του και προχώρησε μετά ανεξέλεγκτα. Δεν ξέρω. Ούτε κι εγώ. Δεν το ξέρω κάνει. αυτό που λες Απλά νομίζω ότι από αυτά που διάβασα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το American horror story τη δεν την πιάνω πάρα πολύ μέσα γιατί δείξανε μια τελείω άλλη οπτική. Ιστορικά όχι. Ναι, δείξανε μια τελείω άλλη οπτική του τι σχέση είχε ο Κουνανάν με το Βερσάτσε. Και τον Βερσάτσε τον δείξανε λίγο διαφορετικά. Άξ. Τον δείξανε σαν τον Γιάννη Βερσάτσε ο διάσημος όσο... μόδιστρος. Τέλος πάντων, ναι δεν πιάνω αυτό που λέτε ως πηγή να το, για, να, για αυτό που θα αναφέρω Αλλά πιάνω γενικά τα άρθρα που διάβασα Και λίγο έτσι το Wikipedia Και καταλαβαίνω ότι Αυτός ο άνθρωπος από ένα σημείο και μετά, όταν συνειδητοποίησε τι μπορεί να κερδίσει σε πολλά εισαγωγικά και το κερδίσει, αλλά και με την ομορφιά του, έχασε τον έλεγχο. Γιατί μιλάμε για μια ακραία ναρκιστική συμπεριφορά. Mm. ωραία Κάτι το οποίο φαινόταν και στον τρόπο με τον οποίο σκότωνε τα θύματα του, τουλάχιστον τα προηγούμενα. Θέλω να πω, το να, να δείξει την ε, υπερβολή σου, να δείξει την επιβολή σου, με το να δέσει τον άλλον πιστάνγκωνα και να του κάνει ό,τι του κάνει, εμένα μου δηλώνει. Είναι ότι θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Τώρα, ναι. στην τελευταία του δολοφονία που είναι αυτή η οποία φέραμε κι εμεί σήμερα, μου δείχνει το ακριβώ αντίθετο. Μου δείχνει δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίο είχε τα ταγκάτ να βγει μέρα μεσημέρι, γιατί τον δολοφόνησε μέρα μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Σε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο. Ισχύει και αυτό. Να βγάλει ένα όπλο και να τον πυροβολήσει πισόπλατα. Ναι, αλλά δεν είχε ταγκάτ να τον πιάσουν. Ναι. Γιατί αυτοκτόνησε. Οπότε σίγουρα. Δε, δε, βασικά, σίγουρα. Λέω κι εγώ βιαστικά. Κάποιε φορέ τη, τη σκέψη μου δεν είναι σίγουρα το ότι είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, γιατί αλήθεια πιστεύω ότι κάπου ενδιάμεσα στην όλη η ιστορία και αν μπορούσαμε να έχουμε την άποψη των ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν, θα βλέπαμε τη σχέση του. Τη σχέση εννοώ του Κουνανάν με του ανθρώπου του οποίου σκότωσε, ειδικά του αρχικού. Ναι, εντάξει, δεν <Σελίδευση> το έχουμε. Αυτό. Οπότε δεν μπορώ να συνδέσω, γι' αυτό σου λέω και σου το είπα και στην αρχή, ακριβώ τα ντότζ. Το τι τον οδήγησε να κάνει αυτό που έκανε. Δεν ξέρω. Η Μία ίσω που ήθελε να έχει. Το είπαν αυτό σαν θεωρία συνωμοσία. Όχι ακραία, αλλά το αφήσαν να εννοηθεί ότι ίσω τελικά αυτοκτόνησε μόνο και μόνο για να μείνει στην ιστορία. Γιατί ήταν ο άνθρωπο ο οποίο έφαγε τον Βερσάτσε στο τέλο. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε, τέλο πάντων. Μπορεί εκεί να θέλει να καταλήξει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. πάντως δεν φάνηκε να τον είχε. Ρε παιδί μου, πώ το λένε. Να τον είχε βάλει στόχο. Αυτό είναι που Θέλω μου κίνησε. Απλά τον σκότωσε. Ναι, αυτό είναι που μου Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να συνδέσω τι κουκίδε. Γιατί είναι τελείω άκυρα άτομα μεταξύ του. Και εκεί που κατέληξε είναι. Τελ... Γιατί τον Βερσάτσε, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί όντω με τον Βερσάτσε να ήταν ερωτευμένο. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Μπορεί, θέλω να πω, όλη του αυτή Μανία. Ναι, να είναι ξεκάθαρα έγκλημα πάθου. Mm -hmm. Σε πολλά εισαγωγικά, ξέρουμε ότι δεν, <laughs> δεν ισχύει. Το πάθους, αλλά ναι, Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου αυτό. Τον σκότωσε γιατί τον αγαπούσε και δεν μπορούσε να τον oh, μοιράζεται. Oh. Α, όχι. Κακό. Αλλά ναι, ίσω ήταν αυτό. Θα πω ότι ένα άνθρωπο με 147 IQ, εγώ περίμενα να είναι λίγο πιο έξυπνο, ρε παιδί μου. ή εκτό εάν πόνταρε αυτό, πόνταρε την εξυπνάδα του και ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να, να ξεφύγει από τι αρχέ, γι' αυτό και αυτοκτόνησε. Ναι, λογικά κατάλαβε αυτό που λε. Γιατί κάποια στιγμή έρχεσαι σε πολύ. σου κλείνουν, ρε παιδάκι μου, τα... τα σημεία από τα οποία μπορεί να ξεφύγει και νιώθει όλη την πίεση. Και η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι, χωρί να. Μπορώ να μπω στο μυαλό του, αλλά σε πολλού εγκληματίε που του κυνηγάνε, έχει περάσει από το μυαλό του ότι δεν έχω ρε παιδάκι μου όπου άλλου να ξεφύγω. Έχω σκοτώσει τον πιο γνωστό άνθρωπο στον πλανήτη. Ναι. Βέβαια να πω. Όπου και να ότι... πάω, θα με πιάσουν αυτό. Ναι, οκ. Όπου και να πήγαινε, θα τον πιάνανε, ναι. αλλά θεωρώ ότι το να αυτοκτονήσει ήταν μια πράξη ξεκάθαρα βιασύνη. Εγώ θεωρώ αυτό το κομμάτι ότι ήταν εγωιστικό και ότι είναι εγωκεντρικό. Γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τι τις... ναι, ναι, ναι. συνέπειε. Mm. Οπότε σου λέει, Όχι, δεν πρόκειται να πάω φυλακή, ξέρει τι. Μοιάζει, δεν πρόκειται να πιάσουν ποτέ κανέναν. Κρίμα, εγώ θα πω και το έχουμε πει και σε πολύ παλιότερο επεισόδιο πάλι για ανθρώπου που είναι πολύ έξυπνοι και καταλήγουν να γίνονται εγκληματίε. Ότι, πώ γίνεται όντω αυτό το μυαλό να μην μπορεί να σκεφτεί τελείω διαφορετικά. Κοιτά, ουσιαστικά είναι μια θεωρητικά άλλητη υπόθεση από τη στιγμή που δεν έχει δικαστεί κανένα για τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει, ασχέτω αν ξέρουμε το ποιο είναι. Επίση, να πω ότι είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολλά κοινά. Πολλά. Έχει ένα βασικό ναι, δύο σφαίρε με άλλο γνωστό μόδιστρο και όνομα μόδας που είχα φέρει. Ναι, να πούμε ότι πεθάνανε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Ε, όχι σχεδόν. Με πέντε χρόνια διαφορά. Όχι σχεδόν. Εντάξει, όχι. Απλά ο, ο Μαουρίτσιο Γκούτσι είχε ναι. φάει περισσότερε φέρες Εντάξει, αλλά και πάλι πισόπλατα. Ο δικό μα στα... εδώ έφαγε μόνο δύο. Εντάξει, πισόπλατα στα σκαλιά, δηλαδή. Εντάξει, και διαφορετικά τα κίνητρα. <laughs> αλλά βαδεσκά, όχι, ούτε καν κίνητρα. Πόσο κρύπη μπορεί να είναι. Πόσο κρύπη που οι άνθρωποι μπορούν αυτή τη στιγμή να πάνε στην έπαυλη και να δουν το σημείο το οποίο δολοφονήθηκε. Α, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μουσείο. Ναι. Mm. Δηλαδή γιατί ρε, παιδιά. Α, και Εκτά, από εδώ. Τι Και από εδώ λες. τα σκαλιά που ξεψύχησε. Εντάξει, με την ίδια λογική θα πρέπει <laughs> να είχαν κλείσει και το Auschwitz που πεθαίνουν περισσότεροι. Ισχύει. <laughs> ισχύει. Οπότε, και αυτό κρύπη ναι. είναι επίση. Ε, δεν ξέρω για εσά την διεκτυβάκια, αλλά αν ποτέ πάω στην Πολωνία δεν πρόκειται να πάω στο Auschwitz δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω εγώ ακόμα τι θα κάνουμε αν πάμε στην Πολωνία και αν θέλω να πάμε στο Auschwitz ε, θέλω, ανάλογα να... τα κέφια μου, ξέρω εγώ να πάμε να δούμε παπούτια θέλω... που μείναν. ναι, αν θέλω να πέσω στη μαύρη κατάθλιψη ίσως και να το κάνω, αλλά επειδή Okay. Συνήθω δεν θέλω. Εγώ που δεν θέλω. Εντάξει. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> θα πάμε στο κωτήριο στο σπίτι του Κόμι Δράγκο. Στο κωτήριο Ακτέρεο. Okay. Οκ. Τέλο πάντα ναι, όπω καταλάβατε, αυτή η υπόθεση ήταν έτσι ίσα ίσα για να απαλύνω λίγο την προηγούμενη εβδομάδα με το main κουμάντα που μα γάνε. Έλα, μωρέ. Την ιστορία του είπα πιο πολύ. <laughs> Χριστέ μου, ήταν πολύ, πολύ στενάχωρη. Εντάξει, αλλά την ιστορία του είπα πιο πολύ. Εντάξει, εδώ ή... είναι λίγο πιο μόδα. Είναι λίγο πιο σουσου. Εντάξει, μια δολοφονία έγινε. <laughs> ναι, μωρέ. Να πούμε παιδιά ότι η Ντονατέλα... Λοιπόν, θες να το πεις εσύ εγώ? Εσύ τι θες να πεις, γιατί εγώ θέλω να πω ότι πώς έχει γίνει έτσι η Χριστέ μου η Ντονατέλα... Βασικά όχι... Όχι, δεν θέλω να πω αυτό όχι, όχι. Πώς ήταν η Ντονατέλα Βερσάτσε ναι. Που εντάξει, αλήθεια είναι ότι η αποτυχημένη πλαστική ήταν ορισμός Ωραία και πώ έχει γίνει τώρα, που Dutch. είναι ο ορισμό τη επιτυχημένη πλαστική στα όρια του. Είναι λίγο περίεργο. Μήπω μικροδείχνει πάρα πολύ για την κανονική σου ηλικία, Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω Κρίμα. να πω ότι ο οίκο Γκουτσί, fanfact. Γκουτσί. Βαρουσιάτσι. Γκυμμμυθά, πρόεδρε. Τα φέρω, τα φέρω εγώ και γιατί. Πώ τη λένε την άλλη. <gasps> <gasps> <gasps> Ποια? Θα φέρω εγώ και για την Παλεντσιάγκα, αλλά για την Παλεντσιάγκα θα φέρω σκάνδαλα. Είναι αυτό, είναι σκάνδαλα και θεωρή συνωμοσίας. Να το mm. κάνουμε σε άλλο επεισόδιο όντως. Λοιπόν, για τον ε, Ήκοβρισάτσο λοιπόν, ότι έμεινε στην ιστορία, mm. με την Ντονατέλα παρακαλώ πολύ... Mm. Το 2000. Γνωρίζατε λοιπόν τα εντεκτυβάκια ότι πλέον στο Google Search όταν πηγαίνει κανεί έχει δίπλα άλλα δύο εικονίδια πέρα από το να γράψει. Το ένα είναι ομιλία, το άλλο είναι φωτογραφία. Μπορεί να πατήσει τη φωτογραφία, να ανεβάσει από μόνο σου μια φωτογραφία επάνω και να του πει ψάχνω αυτό. Αυτό καθιερώθηκε λοιπόν ναι. το 2000. Από το 2000 βασικά. Το 2000 ήταν η αφορμή. Όπου επί τη Ντονατέλα είχαν φτιάξει ένα ε, πράσινο um ε, πολύ χρόνο, σαν τζούγκλα ζούγκλα τέλο πάντων, ε, φόρεμα το οποίο το είχαν δώσει Στην να Jennifer το βάλει Lopez. η Τζένιφερ Λόπε. Ακριβώς Στην, αυτό το πράσινο φόρεμα, όλοι το θέλαμε. Ναι. Α, πρόσεξε λοιπόν, Στην... επειδή υπήρχαν άπειρα χτυπήματα σε Google Search που ψάχνανε το συγκεκριμένο το φόρεμα και δεν μπορούσαν να το βρούνε γιατί δεν υπήρχαν εικόνε τότε, ο CEO τη Google ένα χρόνο μετά γύρισε και είπε ότι επαφορμή αυτού θα φτιάξουμε το Google Search με εικόνα. Έλαρε! Ναι. Έλα, ναι. Άρα ήταν το Ευθύνεται Ακριβώς. που έχουμε εμεί εικόνε στο Google. Ακριβώ. Ναι. Τέλειο. Η ανάγκη δημιούργησε τη λύση. Τέλειο, τέλειο. Ναι. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι και αυτό το φόρεμα ήταν τέλειο. Θα το βάλω, επίτηδες θα το βάλω στις εικόνες στο Instagram Στο οποίο να πάτε να κάνετε follow Για να βλέπετε τι λέμε Για να δείτε ποια ήταν η αφορμή 18, πω τι λες τώρα Τι λέω Σοκαρίστηκα, όχι την ώρα που το λες αυτό Εγώ έχω μπει και ψάχνω τις εικόνες Που η Lo έχει περπατήσει στην πασαρέλα της Donatella Versace Με αυτό το φόρεμ Βέβαια JLo, not from the Bronx Αλλά άλλη συζήτηση αυτή Τέλος πάντων, ίσω κάποια μέρα την φέρουμε και αυτή κάτι. Θέλω να πιάσουμε λίγο τα πιο international Θα τα πιάσουμε τα international Ναι αλλά τέτοιου τύπου Ξέρεις να βγαίνουν ψιλοχαλαρά επεισοδιάκια Θα βάλουμε και τέτοια μέσα ναι, γιατί... Αν αρέσει και στο κοινό εντωμεταξύ Το Hollywood πολλά έχει Οχ oh, παιδιά δεν ξέρω αν το είδατε ε, Τελείως άκυρο αλλά δεν ξέρω Απλά πατήστε στο Google <laughs> Λοιπόν κάντε ένα search Πατήστε pause στο επεισόδιο Και ψάξτε PDD να οδηγάει μηχανάκι στις φυλακέ. Όντω. Ναι Okay. Ένα e-scooter μέσα στι φυλακέ. Κακοπερνάει ο PDD. Κατάλαβε, δηλαδή έχω. Γι' αυτό δεν φέρνω τέτοιε υποθέσει όταν είναι καυτέ ακόμη, γιατί γίνονται πραγματάκια τα οποία μετά μπορεί να τα συζητήσει. Έλα, έλα, να σου πω κάτι. Κάνει λίγο υπομονή. Το Μάιο είναι η Δίκη. Mm -hmm. ε, εντάξει. Και μια λαιμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά. Έτσι. Ε, εντάξει. Λοιπόν. Τι να αφήσουν τα διτεκτυβάκια, Να αφήσουν ένα πράσινο φόρεμα. <laughs> <laughs> <laughs> αφήστε φωάσκαν όντω ε, φορέματα, αφήστε μπλούζε. Αφήστε γενικά ό,τι ρούχα έχει σε εμπόδια. Αρώματα. Γιατί Αχ, έχει και, ναι, αρώματα και αρώματα. Και είναι όλα τέλεια. Όλα, ναι είναι ωραία. Mm. Και τι ήθελα να σας πω για να κλείσουμε mm. να σας πω ότι όντω τώρα που πλησιάζουν οι απόκριε. Πάλι θα περιμένουμε δεν μπορεί κάποια στιγμή κάποιο θα το κάνει. Να αντιθεί detective. Και να μας στείλει φωτογραφίε. Και να μα στείλει ναι, να έχει κάπου. Γραμμένο πάνω, δεν τεκτιβάει και να μα το στείλει φωτογραφία. Εννοείται ότι θα το ανεβάσουμε στο Instagram. Εννοείται. Με μεγάλη μα χαρά. Έτσι. Αυτά. Ελπίζω να σα άρεσε η γενικά η υπόθεση. Εντάξει, ήταν αρκετά σύντομη. Συνεχίζω να λέω ότι αν θέλετε να δείτε διαφορετικέ εκδοχέ, υπάρχουν όντω και ντοκιμαντέρ αλλά και η σειρά η οποία έχει βγει, αν δεν την έχετε δει. Αυτό. Εγώ την έφερα όντω γιατί ήθελα κάτι λίγο πιο ανάλαφρο. Εντάξει, ναι, ήταν ένα κουίκι. Ναι, και γιατί όπω προείπα, θα του διασύμου. Δεν ξέρω. Δεν θα μα η επόμενη δολοφονία διάσημου που θα φέρω. Ούτε αυτοί δεν θα μα γλιτώσουν. Μη και μυρίζει ανέφιβο! Αυτό ήταν inside. Θαύαζα, αλλά δεν έχει γαμό το ηχητικό με τρει τελίτσες Όποιο <Δεν Δεν> <Δεν Δεν> το κατάλαβε τι είπα, στο αφήσει σε σχόλιο. Ή να το στείλει σε μήνυμα στο Instagram. Σε Ή εσύ. να έρθει στην παρέα μα γαμότο στο Discord και να μα πει. Αυτό θα κάνετε Μέχρι την επόμενη τρίτη Είμαι ο Γιώργος Και είμαι η Μαρία Και μαζί Η Μαράια Και είμαι η Μαρία Η Μαράια πάλι. Μέχρι την επόμενη τρίτη Είμαι ο Γιώργος Και είμαι η Μαρία Και μαζί είμαστε Οι Crime Groupers Τα λέμε ξανά Την επόμενη τρίτη Φιλιά πολλά Γεια σας ο Τζιάνι ο Versace, πάπιτι του Τζιάνι Versace, Versace, όχι Versace. Ο δολοφόνο του Γιάννη Versace ήταν ο Φιλίπ Κουνανάν. Τι ένα από τους πιο διά. Αφού Κουνανάν δεν <σοκόσο> <οκούνε> να ναι. <Και> <οκούνε> ο διάσχημο, ο διάσχημο. <οκούνε> και ακόμα και αν το τέλος του ήταν βίο, η κληρονομιά του παραμένει αναλύοντη, <οκούνε> αναλύτη, αναλύτει όχι.